Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όσοι παρακολουθείτε τις εκπομπέ μας γνωρίζετε ότι διαβάζουμε από το βιβλίο «Ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο ησυχαστής και σπηλαιώτης» που συνέγραψε ο γέρον Εφραίμ ο φιλοθεήτης. Αρχίζουμε σήμερα ένα νέο κεφάλαιο που επιγράφεται «Η δεύτερη έξοδος στον κόσμο του γέροντος Ιωσήφ» και η δημιουργία γυναικείας αδελφότητος. Το 1929, όταν πέρασε από την Θεσσαλονίκη, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη εκπομπή μας, ο γέροντας Ιωσήφ γνώρισε κάποιες ενάρετες χίρες, μικρασιάτισες που είχαν μεγάλο πόθο και δίψα Θεού. Από τότε αλληλογραφούσε μαζί τους και προσπαθούσε να τις καθοδηγήσει στην τελειότητα της προσευχή στην πλήρη αφοσίωση και στη του Θεού. Και εκείνες, γεβόμενες τους γλυκείς καρπούς της προσευχής, άρχισαν να επιζητούν το Άγιο και Αγγελικό σχήμα. Τα γράμματα του Γέροντος ήσαν απλά και ανεπιτίδευτα, αλλά γεμάτα σοφία και πολύ αγάπη. Σε κάποια από αυτά έγραφε «Εζητήσατε τέκνον του αγαθού μας Θεού, εάν θέλει ο Κύριος να λάβεις το Άγιον σχήμα. Εσύ αδελφοί μου, αφού του είδες τον κόσμο βαδίζεις στον δρόμον του Θεού και ποτέ σου άλλο δεν ζήτησες από το θέλημα του Κυρίου. Λοιπόν μην αμφιβάλλεις ότι είναι καιρός να φορέσεις και το Άγιον σχήμα αφού και χωρίς σχήμα ήδη είσαι καλόγρια και τώρα που εγείρασες, τι έργαζε. Τελικά το 1930, για να τις βοηθήσει καλύτερα, αποφάσισε να τις μαζέψει και να μείνει για λίγο μαζί τους. Του παρεχωρήθηκε ένα άδειο μοναστήρι που ήταν σε ένα έρημο χωριό, την Γεροβίτσα, που βρίσκεται κοντά στο ζύρνοβό της δράμας, το σημερινό κάτω νευροκόπη. Το μοναστήρι ήταν κατεστραμμένο, σχεδόν ερήπιο, γι' αυτό και φώναξε τον αδελφό του Λεωνάρδο από την Αθήνα, να τον βοηθήσει στα κτισήματα. Εκεί στο Ζύρνοβο έκανε πέντε μοναχές. Τη Θεοδόρα που ήταν μια αγιασμένη ψυχή, την οποία όρισε ως ηγουμένη, την ευπραξία που ανέλαβε την ηγουμενία μετά την κίμηση της Θεοδόρας, μια άλλη ευπραξία, την Κλεομαρία που όλο έκλαιγε από πολύ κατάνοιξη και τη φεβρονιά οι μοναχές του γέροντος ήσαν πολύ ενάρετες ψυχές και όλες πόντιες. Του έμαθε την νυκτερινή αγρυπνία με την νοερά προσευχή. Και αυτές έλεγαν το όνομα του Χριστού, μυρολογώντα στα τουρκικά. Ζακλιμ Ιησού, Ζακλιμ Ιησού», δηλαδή «γλυκύτατε Ιησού». Αγρυπνούσαν γονατισμένες και έλεγαν λόγια στο Χριστό με πολύ κλαφθμό η μία ξεχωριστά από την άλλη στα κελάκια τους. Πήγαινε ο με το κομποσχήνι να τις επισκεφθεί, να δει αν αγρυπνούν ή όχι και δεν τον έπαιρναν είδηση από τον πολύ κλαθμό και την κατάνυξη που είχαν. Η μοναχή Θεοδώρα είχε πολύ πνευματική συγγένεια με τον γέροντα Ιωσήφ. Ο ίδιος αναφέρει σε μία από τις επιστολές του ότι και την αναπνοή της αισθάνθηκε. Ενώ δηλαδή εκείνος ήταν πλέον στο Άγιο Όρος και προσήφχε το, Ξαφνικά τρόποντινά έφυγε ο τόπος, διότι η Χάρης δεν γνωρίζει τόπο και χρόνο και την αισθανόταν δίπλα του, ενώ εκείνη ήταν έξω στον κόσμο φυσικά. Ανάμεσα στις χείρες που έκυρε μοναχή ο γέροντας, ήταν και μία εξαιρετικά αγία ψυχούλα, η οσιωτάτη μοναχή ευπραξία. Ενώ ακόμα εκείνη ήταν λαϊκή στη Θεσσαλονίκη και ο γέροντας Ιωσήφ με τον πατέρα Αρσένιο στη δράμα, αυτή είπε στις γνωστές της «Είδα έναν γέροντα έτσι και έτσι και αυτό θα με κάνει καλόγρια. Άντε βρε, της λένε, που πιστεύεις τα όνειρα. Δεν ξέρω, έτσι είδα», απαντά. Πράγματι, όταν έφτασε ο γέροντας στη Θεσσαλονίκη, κατά θεία συγκυρία συναντήθηκαν και τελικά την έκυρε μοναχή με το όνομα Ευπραξία. Επειδή όμως ήταν πόντια, τραπεζούντια, δεν ήξερε τα ελληνικά καλά και αντί να λέει ευπραξία, έλεγε απραξία. «Πώς εκλήθησε αδελφή τη ρωτούσαν και εκείνη απαντούσε. «Απραξία» όταν έγινε μοναχή ακόμη και το ψαρτήρι στα Τούρκικα το διάβαζε. Όταν διάβαζε το ορολόγιο και άλλα εκκλησιαστικά βιβλία, δεν καταλάβαινε και γι' αυτό έκλαιγε συνέχεια και παρακαλούσε τον Θεό να την φωτίσει να γινώσκει α, αναγνωσκεί. Ένα βράδυ μετά από ποταμούς Κρίων, είδε στον ύπνο της τον Άγιο Ιωάννη των Θεολόγων που της έδεσε κάτι να πιεί με ένα κουταλάκι. Όταν ξύπνησε αισθάνθηκε ότι μπορούσε να διαβάζει οτιδήποτε και να το καταλαβαίνει πλήρως. Αμέσως πήρε το ορολόγιο και τα βιβλία της Εκκλησίας στα χέρια τη, τα διάβαζε και τα καταλάβαινε Όλα. Η γερόντισε ευπραξία ήταν πολύ ασκητική, αλλά η μεγαλύτερη αρετή της ήταν ότι είχε πολύ πίστη στον γέροντα. Ό,τι της έλεγε ο γέροντας το δεχόταν σαν αποκάλυψη. Μάλιστα συχνά συνέβαινε και η ακόλουθη χαριτωμένη στη χωμηθεία. Πριν ξεκινήσει την αγρυπνία της, πήγαινε στον γέροντα και του έλεγε «Γέροντα, τώρα». Να έχω προσευχή. Άντε, να έχεις προσευχή. Όχι έτσι γέροντα, δεν το είπες με την καρδιά σου. Πες, πες, πες, του ξαναλέει. Άντε, θα έχεις πλημμύρα προσευχής, Τις λέει ο γέροντας. Ε, τώρα ευχαριστώ γέροντα. Και πόσο Θεό Θεός σφραγίζει το στόμα του γέροντος. Πράγματι, με το που τις έλεγε, έτσι Πλημμύρα χάριτος ερχόταν. Τόση πίστη είχε η αγαθή γερόντισσα στον γέροντά της που έλεγε «Γέροντα, να σε πάρω στον νόμο μου, να σε έχω στον νόμο μου και τότε δεν φοβάμαι. Και στα Ιεροσόλυμα πηγαίνω περπατώντας». Και επειδή είχε αυτή την ευλάβεια στον γέροντά της, είχε πετύχει πολλά στην προσευχή. Έκανε πολύ ώρα καρδιακή προσευχή και έφτασε σε μεγάλη απάθεια και υψηλή πνευματική κατάσταση. Όταν έμπαινε ο Γέροντας καμιά φορά στο κελί της, την σκουντούσε και συνήρχετο, δηλαδή βρισκόταν σε προστάδιο θεωρίας. Σίγουρα θα είχε και εξτάσεις. Ήταν βέβαια πάντοτε καλής προαιρέσεως, αγιασμένη και μυροβλισμένη. Έλεγε ο Γέροντας πω η μοναχή ευπραξία είχε τόση χάρη από τον Θεό που στο μοναστήρι, όταν ήταν, έβγαλε και δαιμόνιο από ένα παιδάκι. Είχε έρθει ένα παιδί στον ναό του μοναστηριού κατά την Θεία Λειτουργία. Όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία, το παιδί πλησίασε τον ιερέα, παρακαλώντας τον να του διαβάσει κάποια ευχή και να το σταυρώσει, διότι είχε δαιμόνιο. Ο ιερέας είπε στο παιδί, «Παιδί μου, πήγαινε σε εκείνη τη μοναχή». Να σε σταυρώσει. Εκείνη έχει την δύναμη να γίνει καλά. Το παιδί έκανε υπακοή και πήγε και την παρακάλεσε. Γερόντισσα, σταύρωσέ με. Παιδί μου, του λέει, στον ιερέα να πας. Εκείνος έχει τη χάρη και τη δύναμη. Εγώ είμαι μία απλή μοναχή. Μα, λέει το παιδί, εκείνος με έστειλε σε σένα να με σταυρώσεις. Σταύρωσέ με σε παρακαλώ αδελφή. Είναι τόσο δύσκολο. Ήρθε σε δύσκολη θέση η αγαθή γερόντισσα, αλλά τι να κάνει στην τόση επιμονή του παιδιού. Το στάβρωσε και αμέσως το δαιμόνιο όπου φύγει φύγει και το παιδί θεραπεύτηκε εντελώς. Η μοναχή φεβρονιά, επειδή ήταν νέα και δούλευε πολύ ένιωθε την ανάγκη να τρώει λίγο παραπάνω. Αλλά η ευπραξία που ήταν ηγουμένη μετά την κίνηση της Θοδόρας ήταν πολύ σφιχτή. Πόντια η ίδια και μεγάλη αγωνίστρια την μάλλονε διαρκώς. Μη πολύ. Αυτή η ευλογημένη κατέβαζε το κεφάλι και κοκκίνιζε από ντροπή. Λέει κάποια στιγμή ο γέροντας στην ευπραξία. Άσε το κορίτσι να φάει. Πεινάει. Αυτή «Η γαστρήμαργη είναι τέτοια», της λέει ο γέροντας, «να μην μιλάς». «Όχι, αυτή είναι έτσι και έτσι». Και όταν έφευγε, τη μάλλονε πάλι, είχε λίγο γλώσσα τις αρχές. Αλλά ο γέροντας Ιωσήφ ήταν στρατηγός, της λέει. «Κοίταξε καλά, αν μιλήσεις τώρα στο τραπέζι, όπως είναι το φαΐ με το ταψί, θα το πετάξω από το παράθυρο». Μόλις κάθισαν στο τραπέζι της λέει ο γέροντας ευπραξία πρόσεξε η γερώνη σε έπιασε το μήνυμα και σιώπησε για λίγο τελικά όμως δεν τα κατάφερε τις ξέφυγε και είπε κοίτα φεβρονιά, μη φας πολύ όπως ήταν το φαΐ το πιάνει ο γέροντας και φαπ από το παράθυρο έξω άντε τώρα να το μαζέψετε και θα το φάτε με το χώμα για να μάθετε. Όμως επειδή δεχόταν με ταπείνωση όλη την αυστηρή παιδεία του γέροντος όχι μόνο διορθώθηκε αλλά και αγίασε κιόλας. Ακόμη και τα ρούχα τις ευωδίαζαν. Η ζώνη της κόπηκε μια φορά και πήγε να τη ράψει ο πατήρ Αρσένιος και ευωδίαζε. Τέτοια ασκήτρια ήταν. Ο παπα Εφραίμο Κατουνακιώτης Γνώρισε εξιδίας πήρας την χάρη που είχαν οι ευλαβείς αυτές γερόντισσες και κάποτε διηγήθηκε τις ακόλουθες ιστορίες για την αδελφή ευπραξία. Κάποτε περίμενα το γέροντα να έλθει απ' έξω. Είχε βγει έξω την διακαινήσιμο εβδομάδα. Είπε ο γέροντας στις μοναχές. «Βρήκα ένα παπαδάκι καλό για μένα», έλεγε, λέει ο παπαδάτης Εφρέμ. Συνεννοήθηκε η σε με τις άλλες και μου έπλεξαν ένα σκουφάκι. Όταν ήρθε ο γέροντας, πήγε στις αλικές και δεν ανέβηκε πάνω στο καλυβάκι του. Έτσι κατεβήκαμε όλοι κάτω. Βγήκε στο λιμάνι από τη βάρκα και πλησίασα κοντά του. «Φόρεσε αυτό το σκουφάκι», μου λέει. Μόλις το φόρεσα αμέσως πήρα χάρη, ενέργεια προσευχή. Άναψα από προσευχή και θείον έρωτα. Τι σκουφή είναι αυτό γέροντα, ρώτησα έκπληκτος. Να ήξερες, λέει ο γέροντας, τι προσευχές έκανε η γερόντισσα σε αυτό το σκουφάκι. Αυτά είναι κοιμήλια. Με τόση άσκηση και προσευχή πέρασαν όλη τους τη ζωή οι άγιες αυτές ψυχές. Πραγματικά διαμάντια. Η τελευταία από τις πέντε γερόντισσες που πέθανε ήταν η ευπραξία έζησε περίπου 100 έτη ήταν στη Θεσσαλονίκη και όταν ήρθε το τέλος της είδε τους δαίμονες που ήλθαν να την πάρουν γύριζε προς τα αριστερά και έλεγε γιτ γιτ δηλαδή φύγε στα τουρκικά και έδιωσαν τους δαίμονες με ανοιχτά μάτια και με όλα τα λογικά της μετά γύρισε προς τα δεξιά και βλέποντας τους αγγέλους έλεγε «Γελ, γελ» δηλαδή «ελάτε, ελάτε». Και έτσι ἐκιμήθη η τελευταία καλόγρια του Ωσίου γέροντος Ιωσήφ. Ο γέροντας ηγονίζεται σκληρά πάντοτε. Δεν γνώριζε τι θα πει υποχώρησης. Είχε πίστη πολύ μεγάλη, η οποία ήταν ανάλογη των έργων του και των αγώνων του. Έλεγε «Να βαδίζετε με την πίστη» και όχι με τη γνώση. Όλα τα έργα σας να τα κάνετε βασιζόμενοι και ελπίζοντες στον Θεόν. Όχι τι λέει η γνώση, αλλά η πίστη τι λέει. Μια μοναχή κάποτε έγραψε στον Γέροντα ότι είναι άρρωστη και αν δεν κάνει εγχείρηση θα πεθάνει. Αλλά επειδή η ασθένεια ήταν γυναικολογική, δεν ήθελε ο Γέροντας να γίνει εγχείρηση και της έκανε πολύ προσευχή πάνω στην προσευχή πήρε την πληροφορία ότι η ασθένεια θα περάσει και έτσι της έγραψε τελείως αντίθετα από τη γνώμη του γιατρού ότι δηλαδή θα ζήσει χωρίς εγχείρηση εκείνη ξανάγραψε στο γέροντα ότι αν δεν κάνει εγχείρηση όπως τις είπε ο γιατρός θα πεθάνει ο γέροντας όμως επανέλαβε έχει πίστη Άφησε τα όλα στον Θεό και προτίμησε τον θάνατον. Και τελικά η μοναχή του έστειλε απάντηση ότι η ασθένειά της υποχώρησε. Στις αρχές ο γέροντα ήταν ανυποχώρητο στον τομέα της αρρώστιας και των γιατρών. Αργότερο όμως, στα τέλη της ζωής του, υποχωρώντας στις παρακλήσεις των υποτακτικών του, δέχτηκε φαρμακευτική περίθαλψη, και είδε την ωφέλεια από τα φάρμακα ομολογώντας. Ήλθαν κοντά μου πολλοί και με προσευχήν και νηστείαν εθεραπεύθησαν. Τώρα όμως δεν με ακούει ο Κύριος δια να μάθω και τα φάρμακα και τους ιατρούς. Να γίνω συγκαταβατικός ιστους άλλους. Εδιάβασε και το Αγίου Νεκταρίου τι επιστολές και είδα πόσον προσήχε ιστους τους και τα φάρμακα ένας τόσο μεγάλος Άγιος. Εγώ, ο πτωχός ασκητής, όλο εις την έρημο και ήθελα μόνο με την πίστη να θεραπεύσω. Τώρα μανθάνω κι εγώ ότι χρειάζονται και τα φάρμακα και η χάρις. Κάποτε επισκέφθηκε ένα άλλο γυναικείο μοναστήρι, εκεί κοντά στη Δράμα, και επειδή πέρασε η ώρα, έτυχε να κοιμηθεί στον ξενόνα. Οι διακονήτριες που φρόντιζαν το κελί του γέροντα παρατήρησαν ότι όπως ακριβώς έστρωναν το κρεβάτι του έτσι και το έβρισκαν την επομένη διότι ο γέροντας και ο πατήρ Αρσένιος δεν εκεί στο το πλευρό ούτε καν σε κρεβάτι για άσκηση. Όταν όμως το έμαθε αυτό η γουμένη της μονής τον κάλεσε και του είπε «Ξέρεις να κάνεις υπακοή γέροντα» «Ξέρω, λοιπόν» «Από σήμερα θα ξαπλώνεις στο κρεβάτι όταν ξεκουράζεσαι». Δυσκολεύθηκε λίγο εσωτερικά ο γέροντας να εγκαταλείψει την άσκησή του, αλλά αποφάσισε να κάνει υπακοή. Για πρώτη φορά ύστερα από χρόνια κοιμήθηκε σε κρεβάτι. Και τι συνέβη. Όταν ξύπνησε για την αγρυπνία του, είχε τόση διανοητική διάβγεια και ψυχική άνεση, που θαύμαζε τη δύναμη της υπακοής. Στη συνέχεια η αγρυπνία του πέρασε με πολλή επιτυχία. Και τότε είπε στον πατέρα Αρσένιο «Από σήμερα θα ξεκουραζόμαστε στα ξύλινα κρεβάτια». Η ζωή του Γιέροντος στη δράμα δεν διέφερε σε τίποτα από τη ζωή του στο Άγιον όρο. Ζούσε με σκοπό την ατέλεστη τελειότητα. Έτσι, μόλις άκουγε ότι κάποιος ήταν προχωρημένο στην αρετή, αμέσως έσπευδε να τον συναντήσει προς οφέλιά του. Ενώ λοιπόν ήταν στο μοναστήρι, πήγαν κάποιοι και του είπαν «Είναι μια μοναχή στη δράμα που προφιτεύει και λύνει όλα τα προβλήματα. Θα πάω να την δω», είπε ο Αυτή η μοναχή μιλούσε δίθεν με την Παναγία και της προέλεγε τα πάντα ακόμα και για τους ανθρώπους που θα την επισκέπτονταν. Έτσι πήγαινε πολλοί κόσμος. Πάει ο γέροντας και τις λέει, πώς πήρες αυτήν τη χάρη? Είναι από τον Θεό, από το Άγιο Πνεύμα. Και καταλαβαίνεις τις σκέψεις? Ναι. Θα βάλω μια σκέψη στην καρδιά μου και αν την βρεις, εντάξει. Αν δεν την βρεις, να μου γκαθείς. Έβαλε ο γέροντας κατά μία βρισιά κατά του διαβόλου, διότι κατάλαβε ότι ο διάβολος της τα έλεγε. Πες μου τη σκέψη μου. Βουβάθηκε. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Μίλα. Δεν μπορούσε. Άμα μετανοήσεις και σταματήσεις να κάνεις προφητείες με τον διάβολο, θα σε σταυρώσω και θα γίνεις καλά. Αυτή ένευσε ότι δέχεται και ο γέροντας την σταύρωσε, λύθηκε το στόμα της και της είπε «Είσαι πλανεμένη από εγωισμό και υπερηφάνεια. Να κοιτάξεις τις αμαρτίες σου και να μην το ξανακάνεις αυτό. Η μοναχία έγινε καλά, αλλά δυστυχώς μετά από λίγο καιρό ξαναγύρισε στην πλάνη της». Ο οικείος Μητροπολίτης πολύ χαιρόταν με την ίδρυση της γυναικείας μονής από τον Γέροντα Ιωσήφ, διότι ήταν πνευματικός άνθρωπος. Με το ορθόδοξο φρόνημα που τον διέκρινε, πίστευε ακράδαντα ότι η λειτουργία μοναστηριών θα έφερνε πολύ ωφέλεια στο πίμνιό του. Συνέβη όμως κάποια πρόσωπα που δεν συμπαθούσαν τον Γέροντα, να τον συγκοφαντήσουν πολύ άσχημα στον Επίσκοπο για ζητήματα ηθικής φύσεως, όπως τον Άγιο Νεκτάριο. Ο Μητροπολίτης, κατά παραχώρηση Θεού, ως άνθρωπος παρεσύρθη. Έδωσε βάση στις διαβολές χωρίς να τι ερευνήσει και έτσι άρχισε να καταδιώκει τον Γέροντα και να τον εμποδίζει στο έργο του. Ο γέροντα κατενόησε την θέση του ευλαβούς Μητροπολίτου και για να μην δώσει συνέχεια στην υπόθεση, πήγε και κρύφθηκε σε ένα γνωστό του σπίτι. Εκεί διάλεξε μια ήσυχη γωνιά και ησύχαζε σαν σε σπήλαιο. Ανησυχούσε όμως πολύ, διότι δεν εγνώριζε τι έγιναν οι μοναχές του, αν τις έδιωξαν ή όχι. Και ενώ έτσι ανησυχούσε, συνέβη και χειρότερος πειρασμός. Έμαθε ότι οι κομιτατζίδες πήγαν στο μοναστήρι όπου ήσαν οι μοναχές του. Έτσι λοιπόν, με μεγάλη αγωνία και πόνο, έκανε πολύ προσευχή όλη την ημέρα. Το βράδυ εξαντλημένος από την αγωνιώδη προσευχή και μισοξυπνητός, όπως ήταν, βλέπει τον Άγιο Νικόλαο, προς τιμήν του οποίου ήταν αφιερωμένο το μοναστήρι, να του λέγει «Μη στενοχωρήστε». Εγώ έχω υπό την προστασία μου τις μοναχές σου. Συνήλθε αμέσως και αισθάνθηκε παρηγοριά. Δεν έφυγε όμως τελείως ο φόβος και η αγωνία. Σε λίγο, εξαντλημένος από την κόπωση και τη στενοχώρια, μόλις βυθίστηκε για λίγο στον ύπνον, εμφανίζεται η Παναγία και τον ασπάστηκε. Από δε τα φορέματά της εξήρχετο άριτος ευωδία ο γέροντας τότε βρέθηκε σε κατάσταση απερίγραπτης μακαριότητος. Ο φόβος και η αγωνία του εξυφανίστησαν παντελώς και για μήνες αισθανόταν την υπερκόσμιο αυτή ευωδία της υπεραγίας Θεοτόκου. Λίγες ημέρες αργότερα πληροφορήθηκε πως οι μοναχές του διαφυλάχθηκαν σώες και αυλαβείς από τους πειρασμούς. Το επόμενο γεγονός καταμαρτυρεί την συνεχή ασκητική πορεία του γέροντος και στον κόσμο και την φροντίδα του για του συγγενείς του. Μία μέρα στα τέλη του 1931, καθώς προσευχόταν στην ίση γωνιά του, ξαφνικά ανεφώνησε με αγωνία. Ο Νικόλας! Τι είχε συμβεί? Ο Νικόλαος ήταν ο κατασάρκα αδελφό του γέροντα, δέκα χρόνια μικρότερος, που με την οικονομική βοήθειά του, όταν ήταν στον κόσμο, και των συγγενών του, κατάφερε να σπουδάσει στην ανωτάτη εμπορική σχολή και με βραβείο μάλιστα. Μόλις τελείωσε τη σχολή, υπηρέτησε την υποχρεωτική θητεία του, όπως και ο αδελφός του γέροντος Ιωσήφ στο ναυτικό. Ενώ υπηρετούσε τη θητεία του, χρειάστηκε να επισκευάσει κάποια ηλεκτρικά καλώδια υψηλής τάσεως. Μα φαίνεται κάτι δεν πήγε καλά και τον τίναξε το ηλεκτρικό ρεύμα. Και τη στιγμή που ο Νικόλος έπεφτε από τα ψηλά καλώδια στο έδαφος, ο γέροντα Ιωσήφ το πληροφορήθηκε στην προσευχή του. Έσπευσε αμέσως στην Αθήνα και εκεί συνάντησε τον αδελφό του τραυματισμένο σοβαρά στο δεξί του χέρι ο δεξιός αντίχειράς του είχε σχεδόν αχρηστευθεί. Το ατύχημα ήταν αρκετά σοβαρό ώστε απολύθηκε από τον αυτικό με σύνταξη 80 δραχμών την εποχή εκείνη. Μετά την αποθεραπεία του ο Νικόλαος παραχώρησε τη σύνταξή του στους ανιψιούς του που ήσαν ορφανά και στα μέσα του 1933 σε ηλικία 25 ετών έφυγε και ήρθε στο Άγιον όρο για να γίνει μοναχός κοντά στον κατασάρκα αδελφό του, γέροντα Ιωσήφ. Μετά από την Αθήνα ο γέροντας γύρισε πίσω στο Ζήρνοβο. Είχε ήδη συμπληρώσει δύο χρόνια εκεί. Εν τω μεταξύ πέθαναν δύο από τις μοναχές του και έμειναν τρεις. Και επειδή ο επίσκοπο συνέχιζε να τις κυνηγάει, μετέβησαν στην Ουρανούπολη. Εκεί οι καλόγριες είχαν έναν μήλο και από εκεί εσυντηρούν το. Όμως όσο καιρό έμενε έξω από το άγιο Όρος, ο γέροντας δεν γεβόταν την χάρη της θεωρίας όπως την έρημο γι' αυτό και είπε στον πατέρα Αρσένιο. Τι κάνουμε? Ήρθαμε να σώσουμε τον κόσμο, να κάνουμε καλόγριες και τώρα πού είναι ο Θεός? Έχασα τον Θεό μου. Προφανώς του στήχησε πολύ που στερήθηκε τους καρπούς της ηχείας για τόσο χρόνο, διότι έλεγε κατόπιν στου υποτακτικούς του. Εγώ, καθώς απεδείχθη, είμαι να φυλάγω τους βράχους, ως ειστερημένος του του χαρίσματος και ανάξιος της διακονίας του λόγου. Είμαι το ταπεινό και γεγυρακότη, ως εικάζο εκ του φαινομένου δεις προσέκρουσα εξαγνίας το Θείο Θελήματι. Ποιο λόγο ελέγξω την αθλία ψυχή μου, ποιο δε τρόπο εκλιπαρίσω τον Κύριόν μου, ή ποιον έργον εργάσω με αρεστόν το Θεό μου, φεύμι το ταπεινό, ότι εξέλιπον τα δάκρυα εκ των οφθαλμών μου. Έτσι πήρε την αμετάκλητη απόφαση να γυρίσει οριστικά στην πολυπόθητο έρημο του Αγίου Όρους αλλά δεν μπορούσε και να παρατήσει τις μοναχές του και γι' αυτό του είπε τώρα δεν μπορώ άλλο να συνεχίσω να ζω μαζί σας θα πάω στο Αγίου θα ζήσω σαν ασκητής θα μου κάνετε απόλυτη υπακοή και θα επικοινωνούμε με γράμματα όπως απεδείχθη η αλληλογραφία κάλυψε πλήρως τις πνευματικές τους ανάγκες και όλες τους είχαν οσιακό τέλος μέσα στις οικογένειές τους. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Πρώτο θα συνεχίσουμε στην επομένη με ένα άλλο κεφάλαιο, την επιστροφή του Γέροντο.